Καλό μεσημέρι. Ακούτε ελληνοφρένια της Πέμπτης. Δεν φορά! Ελληνοφρένια. Καθημερινά. Μία με δύο. Στα παραπολιτικά, 90,1. Ελληνοφρένεια. Για να ακούτε καθημερινά όλες τις μακακίες που λέω. Πάει που ξανάρχεται. Πού πήγε στην Ελληνοκρατία. Όχι. Α, στη πάνε. Βουλή μπαίνει μέσα η υπόπη. Πώ, ποιο φεύγει. Πάει ο Άθονα. Γιατί, τι συνέβη. <laughs> Φεύγει, ε, ο πρώτο τη επικρατεία φεύγει και έρχεται, γυρίζει πάλι στην Αμερική εκεί που ήταν. Βαρέθηκε. Ναι, και εκεί. Αυτό το βάβουμε αυτού του Αμερικανού φέρντου. Ναι, βαριούνται κάποια στιγμή. Σκέφτεται να βαρεθεί και ο Στέφαν, θέλουν να του κλείσουν για τι επιχειρήσει, να του κάνει μετά. Δεν θα βαρεθεί ο Θα ο πάει να στηρίζει τον Τραμπ. Τέτοιο παιχνίδι που έχει βρει ο Στέφαν στη χώρα και εδώ, ένα λαό, δεν υπάρχει περίπτωση να το βρει πουθενάλλου. Τέτοιο ενδιαφέρον στη ζωή του ήταν να το περίμενε. Μέχρι και ο Φαντάρο θα πάει αύριο για 20 μέρε. Πάει και ο Όθρο. Παρατείτε και έχει. μπαίνει η υπόπη Τσαπανίδα όμω. Όχι, η τέταρτη. Η τέταρτη. Mm. Το Κασελάκι σε ποια θέση είναι. Εννιά Α, έχει. Για να πρέπει, πρέπει να παρελθεί με 5. Δεν πολύ. Πρέπει πρέπει να πρέπει να πρέπει πρέπει πολύ. Ναι, δεν θα γίνει από ό,τι λένε δηλαδή. Οπότε έρχεται η υπόπη, γιατί ανταμείφθηκε με κάποιο τρόπο όλο αυτό που είχε γίνει πέρυσι τέλη μέρε. Πραγματικά το είχαμε ζήσει, είχε δώσει κάτι να πάρει και εγώ το σκεφτόμουν να τη λέει αεροί, σαν εισαγχωριόμουν για την πόλη μας είχε δώσει στην πολιτική ζωή του τόπου με αυτό το πρόεδρε έλαμε φόρα και κυρίως επειδή μας είχε θυμίσει τότε που ήταν πολύ χρήσιμο τις διαφορές που είχε η Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ oh, Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας κυρίως σε τέτοια θέματα σοβαρά θέματα όπως τα θέματα δημοκρατίας. Πολύ καλά. βγάλει το χαλί από κάτω, μην το ξαναβάλεις. Ενώ, ναι. τα έφυγε, Σιγά σιγά, οπότε εδώ ακούσαμε ποιε ακριβώς είναι οι διαφορές των δύο κομμάτων Εντάξει τώρα η ειλικρινής είναι, να, και τώρα αυτά έτσι δεν λέει Όλοι τα λένε αυτά, ε. δεν τα λένε, και εδώ είναι δημόσιος λόγος Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα που είναι πέμπτη, που είναι μια ωραία μέρα Και Οι Ια... Ακρόπολες, ναι, οι <laughs> απόκριε. <laughs> Οι Απόκριτοι ήρθαν. Το τελευταίο τρίμηνο. Μετά μπαίνουμε με ρόπαλα. Ναι. Παίρνω από την προηγούμενη το λίγο βίντεο, δεν υπάρχουν πια αυτά. Επειδή, επειδή ήταν ο Επειδή ήταν ο ναι. Δεν εννοούσα, θέλω να πω. ενώ η να Τα Τα αποκριάτικα. Ο ίδιο κυκλοφορούσε, δεν το κανονικό. αυτό που κεφάλια. Ε, μέρα κλειστί πω άμα ο άνθρωπο είναι κλειστί. Τι θα τώρα με τον ιδεολόγο. Κάπου κάνω και αυτή τη σφυρίχτα τη παστιά. Όχι. <χιχιχιχιχι> <χιχιχι> αυτό δεν ισχύει. Βάρα εκεί στο κεφάλι να τελειώνει. Κανονικά να τελειώνει. Εντάξει, τι βγαίνει όταν βγαίνει παγανιά να είναι σωστό. Ευτυχώ τώρα δεν είναι τέτοιο. Τι είναι. Δεν το είδαμε τσι <χι> ακούω. Α, επειδή έβαλε τα κουστούμια. Ναι, <χι> ναι. <χι> ε τώρα είναι <χι> σοβαρό. <χι> <χι> <χι> <χι> Πάμε σε έναν συνάδελφό του που έτσι τον αγαπάει και αγαπιούνται και πολύ. Και, είναι και από, έχουν ξεκινήσει από τον ίδιο φορέα, από το Λάο. Ο Άδων. Όχι. <συσοχή> ο Άδων μιλάει για τα απογευματινά χειρουργεία. Σήμερα γίνεται και στον Ευαγγελισμό το πρώτο απογευματινό χειρουργείο. <συσοχή> Δωρεάν κι αυτό. <συσοχή> είναι <Κερασμένο> αυτά τα κερασμένα χειρουργεία. Γιατί όταν λέει κερασμένο αυτό ο άπλα ο άδωνης, ας πούμε. <συσοχή> από ποιον είναι κερασμένο. Από Τα λεφτά του Υπουργείου Υγεία πού βγαίνουν. Φαντάζομαι επειδή το, στο πρώτο χειρουργείο της Εμείς Θεσσαλονίκης, το κερνάμε, ναι, ναι, ναι. επειδή στο πρώτο της Θεσσαλονίκης φωτογραφήθηκε μετά στην ανάνυψη, φαντάζομαι τώρα θα να κάνει την τομή. Θα πάρει τον Ιστέρι ε, και κουτσα, θα κουτσα. κάνει την τομή στο πρώτο χειρουργείο, τώρα, έχω, σιγά, θα έχω, έχω, δέ, εγώ. έχω δέσει και αρνή το Πάσχα, τι όλοι ξέρουμε, δεν έχουμε ένα μαχαίρι, πώ κόβει το ψωμί. Το ψωμί έχεις γεμίσει μια γαλοπούλα, έχει φιλετά ένα ναι. κοτόπλο, κάτι έχεις κάνει. Αυτό πρέπει να είναι η εξέλιξη, πρέπει να είναι αυτή σήμερα, μέσα στο χειρουργείο, ναι, κανονικά ναι. να η, αρχίσει... η εξέλιξη είναι μπαρμπαρίγου στην τηλεόραση, φίλες μου. <laughs> Μετά... Πώ φιλετάρουμε τον ασθενή, ξέρω εγώ, κάπω. Και να κόβει σιγά-σιγά. Ε, σιγά-σιγά για να μάθουν όλοι γιατί σου λέει μόνο πώς πώ μπορείτε μόνοι σα. Με μια υπορπόδια, α πούμε έτσι, αναισθητή. Κάν το μόνο σου. σου. Η εγχείρηση που πρέπει να κάνει μόνο σου. Κάντε στο σπίτι. Πού να πηγαίνει αυτό που γίνεται να κάνει. Ρουτίνα είναι, δεν σου είπα να κάνεις και ανοιχτή καρδιά. Αυτή. Βγάλε μια χολή, Ναι, καλά. Θα σου δίνω το αναισθητικό και σου λέει κάντο μόνο σου σπίτι. Τι είπα τώρα. Δεν είπε ανισθητικό. Είπα. Όχι, δεν είπα ανισθητικό. Α, δεν το άκουσα. Α, λουλάξα. Δεν ακούει ακόμα. Αλλά... Ποιο σταυμό, Πού έχετε βάλει. <laughs> Μελωδία είσαι. BBC. <laughs> Ά, λοιπόν, ο Άδωνη, λοιπόν, επειδή βγαίνει τι τελευταίε μέρε συνέχεια, δεν κάνει δουλειά. Και ευτυχώ, γιατί δεν έβγαινε τι προηγούμενε. τελευταίε <laughs> τον είδαμε. Πού χάθηκε αυτή η ψυχή. Από χειρουργείο το πρώτο Διότι είναι ωραίο να βρει όλη μέρα τον Άθωνη Είναι εύκολο στόχο να βρει κάθε μέρα τον Γεωργιάδη. Γιατί πήγε να φάει σε ένα εστιατόριο, ή γιατί έκανε μια χειρουργία, ή γιατί φώναξε την τηλεόραση. Αυτό είναι ο εύκολο στόχο. Ο δύσκολο στόχο να πας να πει στον άνθρωπο αυτόν που αποφάσισε και χάρηκε και έφτιαξε το γονατό του και ήθελε να πάει, ότι θέλω να του απαγορεύσει να το κάνει. Ακούστηλε λέει εδώ. Mm -hmm. Το δύσκολο είναι. Το εύκολο να βρίζουμε τον Άδωνη, το δύσκολο να πάμε να του πιέσουμε τον ανθρώπου αυτού να του, απαγορεύσουμε, να του απαγορεύσουμε να κάνει την εγχείρηση με λεφτά. Ναι, γιατί μέχρι τώρα απαγορευόταν, όπω ξέρουμε. Ωραία, απαγορευόταν ναι, να κάνει ναι. την εγχείρηση. Πέντε χρόνια δεν μπορούσε να την κάνει. Ποιο ευθύνεται που πέντε χρόνια αυτό ο άνθρωπο δεν μπορούσε να κάνει την εγχείρηση. Και αντί να λύσει αυτό, ναι. πήγε πάλι αλλού. Επίση, αντί να λύσει αυτό, δεν ευθύνη, ο ανθρωπιστή επισκέφθηκε πώ θα παρακάμψουμε την ουρά. Ναι, η οποία ουρά είναι υπεύθυνο ο Άδωνη για την ουρά. Ο Άδωνη, ο, ο, ο, ο Άδωνης, προς, προηγούμενος ήταν ο Άδωνη και ναι, ο... Ο Γι' αυτό όπως... δεν λέει. Μιλάει για ότι είναι ένα θέμα, αλλά δεν λέει ότι το πρόβλημα ήταν ο ίδιο και η πολιτική του. Δεν αναφέρεται σε αυτό καθόλου. Έχει καταλάβει τώρα τα τελευταία πέντε χρόνια ότι θα πει κάποιο ότι έχουν πρόβλημα αυτό. Όχι, αλλά Να. έχω καταλάβει τώρα τα τελευταία το έχουν χάσει τελείω. Και είναι τέτοια η ελαζονία του και τέτοια η αδιαφορία για βασικά πράγματα που κάνουν. Δηλαδή, λέγανε ένα ψέμα. Παίρνανε κάποιου κανόνε για να μην μα πούνε ψεύτικα. Όχι, όχι, όχι, Τώρα, Τώρα έχει ξεμπουρμπουλευτεί το σύμπαν από τον πρώτο, τον πρωθυπουργό, μέχρι τον τελευταίο. Λένε ό,τι να είναι με φοβερή ευκολία και καταρρύπτεται στον δευτερόλεπτο. Μέχει. Αυτό ακριβώ. Και... Αυτοί θα, θα καταρρεύσουν κάπω έτσι. Τον Άδον, εάν τους... τον βάλει κάτω τον Άδον μέρα με τη μέρα, δεν έχει μισή αλήθεια. Είναι όλα ψέμα. Και θα είναι και διαδρομή πια. Θα πει καμία αλήθεια και θα λυποθυμήσει και θα μετά για νοσοκομείο να τον πα. Έτσι ναι. όπως θα έχει καταντήσει Τις <laughs> αλήθειες που θέλει να πει, τι έχει κόψει για να μην τον πουν φασίστα. Μ, ναι. Άλλο ένα ηχητικό του Άδων. Πάλι μένουμε σε αυτό το θέμα με το πρώτο χειρουργείο. Λέτε, κύριε Οικονόμο, εσεί ή κύριε Παυλόπουλε, ότι θα ανέβαινε η κάμερα χωρί να το θέλει ο ασθενή. Καλά. Προφανώ όχι. Προφανώ όχι. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Άρα, όποιο ξέρει από τηλεόραση και δημοσιογραφία. Ξέρει ότι θα ήταν πρακτικά αδύνατο να υπάρχουν αυτά τα πλάνα Παγωρεύει. αν δεν το ήθελε ο ίδιο ο ασθενή. Μέσα νοσοκομείο δεν παίρνει. Λέτε, λέτε ο ασθενή που μίλησε στην κάμερα και είπε. Και το είπε, μάλιστα έχει και ένα δάκτυλο στο μάτι του. Ήταν πολύ συγκινητικό. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Ευχαριστώ τον υπουργό που μου έδωσε αυτή την επιλογή να τον έβαλα εγώ να το πει. Ναι, καταρχά, λέμε. <χει> ναι, λέμε να τον έβαλε σε εσύ να το πει. Ο άλλο έβαλε να τον πούνε εγκόμενο Έβαλε να κάνει να τον υποδεχθούν στο γαλάζι με ψεύτικου ανθρώπου. Τι συζητάμε, ναι, έβαλε. Ότι όταν είδαν, α πούμε, τον κατάλογο και δώσαν μια προτεραιότητα σε αυτό που θα του κεράσουν την εγχείρηση. Δεν είδαν ακριβώ τι είναι αυτό. Μην πάμε εκεί <χει> και, και <χει> μα βρίσκει που πέντε Σωστό. χρόνια τον έχουμε και πονάει στο να, γόνατο. Αυτό που είναι σε μια τοπική δικιά μα. <χει> <χει> α πει ο άνθρωπο κάτι. Δεν πονάει. Πέρα από αυτό όμως, εγώ Καλά, ξέρουμε θα... πώ λειτουργούν. Ναι. Ναι. Είναι πολύ πιθανό. Εγώ θα το πάω και αλλιώ. Ότι ο άνθρωπο δεν ήξερε και συγκινήθηκε που μετά από πέντε χρόνια και αντί να βρει κάποιον που επί πέντε χρόνια πονάει, γιατί αυτό είναι ο Άδωνη, επειδή του είπε θα πληρώσει κιόλα για να μην πονά, ενώ έχει πληρώσει όλη τη ζωή, ήθελε να τον ευχαριστήσει. Είμαστε και... σίγουροι ότι το δάκρυ όχι, όχι. ήταν τέτοιο. Εγώ θα δεχτώ. που κατάντησα. Δεν νομίζω. Εγώ θα δεχτώ όλο αυτό το αφήγημα που λέει ο Άδωνη σαν υπουργό. Μπαίνεις στην ανάνυψη με άλλους 11 και βγάζεις φωτογραφίες, έτσι σέβες τον ασθενή που... Ο ασθενής μπορεί να θέλει εκείνη την ώρα να χορέψουν με τον χορό του Ζαλόγγ. Μπορεί να θέλει να πάρει και ένα μαχαίρι και να το καρφώσει στο κεφάλι του. Ό,τι το κάνει σαν υπουργό. Τον αυτοσεβασμός ως υπουργός τον εαυτό σου. μιλάμε για τον Άδωνη, δεν λέμε ναι, τώρα. αυτό εντάξει, λέω. Ναι. Δηλαδή, ακόμη και αν το ήθελε... Εντάξει, το συμβασμός... όλα έχει κάνει την... άλλα πράγματα ανοιχτό σεβασμό. Για την επικοινωνία, όλα. Ακόμη κι αν θέλει ένα ηλικιωμένο ηλικιωμένο. Γι' αυτό εκεί δεν είναι για να κυβερνήσει. Ναι, το έχω καταλάβει. Δεν είναι για να είναι υπουργό. Βγαίνει Βαιδιτή σήμερα αιώτηση. το πρωί και λέει ότι το βίντεο βγαίνει, του, του κασελάκι που έκανε ένα για το στρατό που κουρεύεται κτλ. έχει από 50 έω 100 000, Το οποίο. Γιατί λέει έχει τρει κάμερε, έχει μακηγέ κτλ. Το οποίο είναι ένα, ένα <laughs> Ά, τεράστιο ψέμα. Δεν βγαίνει ο αδέκαστο ο δημοσιογράφο να πει τι αυτά που λέτε. Στην τηλεόραση δουλεύουμε. Ξέρουμε πόσο κοστίζουν αυτά. <Καιριακά> δηλαδή αν το δεις και λέει ένα τεράστιο ψέμα Περνάει έτσι, θα περάσει έτσι Θα μείνει και θα ότι Ο τέτοιος ο κασελάξιος 50-100 χιλιάζ Θα κάνει ένα βίντεο τρία λεπτά Το οποίο βίντεο στη ζήτημα να στήχει σε χιλιά ευρώ Μάμα Είτε, έχει μόνιμους Είναι τέχεια η διαφορά Και μόνιμους, ξέρει ότι λέει ψέμα Ναι το ξέρω, εννοείται Μα με έχει μόνιμου φωτογράφου, κάμερα. Και μόνιμου να μην δεν έχει στιχίσει, και να του πάρει βάρδια. Με έχει μόνιμου Στιχί... γιατί μέρα παραμέρω κανένα και σίγουρα. Έχει και κάποιο τραβάκι από το κόμμα με το TikTok, κάποιου από εδώ και κάποιου κοντινό. 50.000 αντίστοιχε. Κανα χιλιάρικο πόλη. Και πόλι, το η διαφορά πόλι. είναι αυτή που λέει. Και μόνιμου να μην τους έχει. Με μεροκάματο ημερίσιο. Ναι, αλλά πρέπει να πει ένα. Πρέπει να πει και περνάει στην αιωνιότητα η δλακία. Και το ψέμα από του δημοσιογράφου Πέρασε μπροστά από τον Παυλόπουλο τον όλους έτσι. Και σου λέει ν... τώρα να το πω Να μην το πω καλά δεν είμαστε έτσι <μυλί> <μυλί> Να ρωτήσω Ξέρω Άσο πόσο τώρα, κοστίζουν ναι. να βράσει τη λόραση <μυλί> δουλεύω Μω το άλλο ένα και τι έγινε Σίγκα τώρα θα γίνω ξεφτήλα Εγώ παλιό Οπότε και πέρασε έτσι είπε Κασελάκης λοιπόν να πάμε Εδώ στην έντευξη χθες βράδυ Στην τζίμα. Στη τζίμα και στον Πρετεντέρι. Βλέπω τα τρόλ εκεί βρίζουν την τζίμα και τον Πρετεντέρι. Mm. Οι άλλοι λένε ότι δεν είναι για ζωντανά ο κασαιλάκι, μόνο για βίντεο που λε εσύ, γιατί δεν τα καταφέρνει κτλ. Εντάξει, Μπορείς, όλα λέγονται. Το βίντεο, γιατί όχι. Εμένα μου άρεσε ένα από αυτά που είπε εκεί, είπε δύο-τρία καλά, τα πιο καλά δηλαδή. Ένα ήταν ότι το τρίτο μνημόνιο, να ξέρει, θα το ακούσουν και οι τώρα, ήταν το καλύτερο. Υπήρχαν δύο μνημόνια από το 10 μέχρι το 15. Πόσα χρήματα άφησαν στα ταμεία τη χώρα επί πέντε χρόνια αυτά τα μνημόνια. Μηδέν. Τρίτο μνημόνιο, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, uh -huh. βεβαίω επίπονο. Πόσα χρήματα άφησα, 37 δισεκατομμύρια. Μπράβο! Άρα Μπράβο. δεν είναι. ήταν καλύτερο το τρίτο μνημόνιο. Αυτό να το αναγνωρίσουμε. Μπράβο. Φέραν το καλύτερο μνημόνιο απ' όλα. Μπράβο. Δεν έχει να πει κάποιο όμω κάτι αρνητικό σε αυτό. Όχι. Και κοίτα πώ ένα κόσμο που παλιά, όχι, που mm. παλιά έλεγε αυτό ο κόσμο. Ε, να φύγουν τα μνημόνια. Ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ ΤΣΥΠΡΑ να μην έρθουν τα μνημόνια. Έρχεται τώρα το λεμόνικο ΣΕΛΑΚ. και οι από κάτω. Το δικό μα μνημόνιο άφησε και 37 δι. Πώ παίρνει έναν ένα κόσμο έτσι και τον εκμαυλίζει. Τον, τον φέρνει να υποστηρίζει τα μνημόνια. Γιατί αυτοί θα στα κάγκελαν. Θυμόμαστε το 2015. Και και, ήτανε... γήκε, ναι, και δεν ψήφισαν σαν Βενιζέλο που τα μνημόνια του δεν ήταν καλά. Και Όχι. ψήφισαν τον άλλον το που καλό. δεν θα έφερε μνημόνιο. Καλό, και καλό. τελικά τώρα λέει: ήταν πολύ καλό το δικό μα το μνημόνιο, άφησε και 37 δι. Πώ θα άφησε 37 δι, Από πού? Ε, από πού τώρα, πώ κερνάει ο Άδωνη από την πυρηνική σφαίρα. Μπράβο, ξεζούμε σε του πάντε και λέει: Το δικό μα ήταν καλύτερο. Χάσατε συνταξιούχη τα δώρα, χάθηκαν επιδόματα. Χάθηκαν Όλα αυτά γνωστά που χάθηκαν. Αυτή όλη η δομή. Μιλώ για δομέ. Οι δομέ περίπατο τα είδαμε στον κορονοϊό μετά. Βρήκαν και πάτησαν τούτοι εδώ τώρα και κάνουν αυτό που ξεκινούν πιο εύκολα από ό,τι πριν. Αυτά το πώ εκμαυλίζεται κάποιος κόσμος που σε κάποια φάση πίστευε κάποια πράγματα και έρχεται σιγά σιγά και γίνεται η συνείδησή του χυλός. Μπαίνει στο μίξερ. Με μεγάλη ευκολία και αυτός ο κόσμος όμως καμία αντοχή. Και βγαίνουν και, και λένε: Ο Κασελάκης είναι εδώ και θα μείνει, ε, δυνατός Να τον χαίρεστε, να τον υπερασπίζεστε για αυτά που λέει, τι όμορφα και καλά. Του πάτησε κάτω ή όχι, τι Αφού είναι συνεργάτης και αυτό... το κεφάλαιο είναι αναγκαίο για να μην το πάμε. Α, εντάξει. Για να ακουσταπατήσουν του βιομηχανού. Λέω ρε, παιδί μου τώρα. Εφοπλιστή, αν δεν βλέπατε τι είναι αυτό. Οι βουλεύτριε. Ναι. Σικ. Παρόλο που δεν είναι δόκιμο. Επιμένουν, τέλος πάντων. Ποιε βουλεύτριε. Κάποιου του σύρ Να το χτυπάτε παρά το χαμπάρι. Ναι. Να ναι, το χαίρεστε. Εντάξει, εδώ με. είναι, ναι. <laughs> να το χαίρεστε. Μα δεν είπαμε κάτι. Μα να είναι εδώ αυτό θέλουμε. επειδή μην φύγει, φύγει και χθε από τη συνέντευξη εκεί και τον πήγανε λίγο πατούσα τα κούνι. Εντάξει, Στο εύκολο τέλει. είναι. Είναι εύκολο ναι, να τον κάνει μετά κοκάραβα και με τα υπόλοιπα εύκολα τον πα. Αλλά όμω να ξέρει ότι αν γίνει πρωθυπουργό, που εγώ το εύχομαι πραγματικά δηλαδή, ε, θα κάνουμε ότι μπορούμε. μπορούμε Εμεί τον στηρίζουμε την πρώτη μέρα που βγήκε. Αν βγει πρωθυπουργό, τα βράχια δεν θα τα κουμπίσουμε. Με προσπαθώ άρα, να λοιπόν, καταλάβω το ποιόσιμο το πρόγραμμά σας, γιατί ευχάριστο είναι κύριε Πρόεδρε. Να yeah. καταλάβουμε όμως αν θα μπορούσε κάποιο να το απολαύσει, αν θα πηγαίναμε στα βράχια. Διότι εδώ θα έχετε, δεν αν αυτό είναι μόνιμο... Αφού δεν αφού υπάρχει αφού ούτε μία περίπτωση στα εκατομμύριο, εγώ ως να στείλω τη χώρα στα βράχια. Μπράβο! Δεν θα στείλει τη χώρα στα βράχια, αν γίνει Πρωθυπουργός. Αλλά η πιθανότητα δεν υπάρχει και μία στο εκατομμύριο, είπε ο Κασελάκης. Εδώ το Αυτό ακούσαμε. Αυτό μία στο εκατομμύριο κάπου το έχω ξανακούσει Και θα είναι μέρα μεσημέρι. Ξαναρωτάω. Και στους Γερμανούς, αν απαντήσει όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Εάν δεν δικαιωθείτε λοιπόν και χάσετε με μια μεγάλη διαφορά Αυτό αλλάζει τα σχέδια σε ό,τι έχει να κάνει με τις εθνικές εκλογές Μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση για παράδειγμα οι οποίες ευρωεκλογέ έχει χάσει 6, 7, 5 μονάδες διαφορά Δεν θα συμβεί αυτό κύριε Σρόιτερ Δεν υπάρχει ούτε μια πιθανότητα να συμβεί Στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό που λέτε Κατάλαβε. εντάξει Θα μπορούσε να αφήσει ένα ανοιχτό να πει ότι μία στο εκατομμύριο. Και να πούμε, έγινε αυτή η μία στο εκατομμύριο. <laughs> δηλαδή, το ούτε μία στο εκατομμύριο με ενόχλησε, αυτό θεώρησα ψέμα. Πιανού από τους δύο τώρα. Ναι, και στου δύο. δύο. Πες ένα στο εκατομμύριο, μία στο εκατομμύριο και να πούμε, πιθανότητα. παιδιά, Πιθανότητα. Μία στο εκατομμύριο. Αυτή ήταν, να κάτσει η μπήλια. Το ένα ήταν ότι είχαν γίνει στο το ούτε στο είχαν γίνει οι Είχε χάσει με 9 μονάδες. Και έλεγε τότε ο Τσίπρα, ε' άκου να δεις, ότι σε ένα μήνα που θα γίνουν οι εθνικέ δεν υπάρχει το μισό εκατομμύριο να χάσει τι εκλογέ. Ό,τι να είναι. Δηλαδή, Ράπου. είπαμε ε, να κοροϊδεύουμε. Είναι πολύ τσόκερ αυτό. Ναι. Και το άλλο ήταν στη διαπραγμάτευση. Και ο Τσίπρα το ήξερε εκείνη τη στιγμή, λέει ψέματα. Ο Τσίπρα το ήξερε. Το ναι. πρώτο όμω ο Τσίπρα δεν το ξέρει. Γιατί πίστευε Λτιό, ότι για τη Μέρκελ ε, καλά, ότι δε. θα λυγίσει η Μέρκελ και αυτή η Ευρώπη. Αυτή την ανάγνωση είχαν κάνει. Πιθανό. Όχι, είναι πιο πολύ λύση. Παράτηση είναι απαταιώνε. Αλλά κυρίω είναι βλάκε. Mm. Είναι πρώτα βλάκε γιατί και ο πατεώνα το πούμε, φτιάχνει ρο, ωραίο. Α ρο, του ρο, πούνε ρομαντικού, α Ποιο είναι ρομαντικό. Ένα, ένα μάτσο άσχετη ήταν. Τι ρομαντική. Και, και, και παραμένουν. Και μπορεί να έχουν σοκολατάκια, ξέρω Και παραμένει. Την έχουν. Σοκολατάκια, <laughs> σοκολατάκια. Όχι, δεν ισχύει όλο αυτό. <laughs> Οπότε αυτά λοιπόν με τα εκατομμύρια. Άρα δεν θα πέσουμε και στα βράχια, αν γίνει πρωθυπουργό Πάλι καλά. Για χαρά το βάλαμε για να το θυμόμαστε και να ξέρουμε να αποφασίσει και ο ελληνικό λαός επιτέλου τι πρέπει να κάνει. Τι είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μη μου ανοίξει το στόμα. Εντάξει, γνώμη Θα, θα δανειστούμε λίγο την φράση του Κυριάκου Βελόπουλου. Λοιπόν, το, λέω το εξή. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη να λέει ότι το τελευταίο καταφύγιο των απαταιώνων mm. είναι ο πατριωτισμό. Έγινε και ο κομμουνιστής τώρα. Αυτό είναι αριστερή. Έχει κατάλαβα... λέει. Σύγχυστη ιδεολογική. Αποσημητικό αριστερό. Αυτό που έλεγα. Αυτό που Το είπε για εσά αυτό. αυτό. το σύνθημα το γράφει mm -hmm. να είναι αρχίστα του βάρια. Mm -hmm. Όταν το λέει ο πρωθυπουργό είναι σαν το λέει το του βάρι. Το πολιτικό του βάρι. Ο, ο Βελόπουλο λοιπόν εδώ τον είπε του βάρι πρώτο. Το Τόσο κόσμο του έχει δώσει. Για να το δει. Ναι, πραγματικά θα Δεν θα το... υπήρχε αγάπη μου, γλυκάκι. Δηλαδή δεν ψήφισε ο Δηλαδή Πρώτον το λέει ντουβάρι, καταλαβαίνει τι λέει, και μετά λέει πολιτικό ντουβάρι. Ναι. Το διορθώνει. Για να το σώσει αυτό που έπρεπε. Δηλαδή μου λέμε Απαταιώνα. <laughs> είσαι ζώο, αλλά είσαι πολιτικό ζώο. Βάζει και το πολιτικό Απαταιώνα μπροστά και ναι, ναι, γίνεται ναι. πιο. ότι υπάρχει διαφορά, α πούμε. Όχι, λιγότερο νομικά κολάσιμο. Αυτό γίνεται, τίποτα άλλο. Ναι. ναι. Ότι ο πολιτικό Απαταιώνα είναι άνετα ένα Απαταιώνα. Ναι. Κανονικά. Από εκεί και, και ναι, ναι. Γιατί αν και νοθεύει σε ένα ψηλικατζίδικο το κρασί. Είσαι απαταιώνα που αφορά του 500. Αν είσαι απαταιώνα ξεπροθυπουργό, όποιο τώρα, δεν λέω για τον συγκεκριμένο, ε, αφορά 11 εκατομμύρια οι απάντησε. Εντάξει. Τώρα. Ή του υπουργού ή του βουλευτή, ή θέλω να πω ότι. Πάντοτε λογάζει πολιτικό απαταιώνα. Εμένα μ αρέσει. Είναι πολιτικό λαμόγιο αυτό, θα λέγαμε. Πολιτικό λαμόγιο, Δεν είστε ναι, ναι. λαμόγιο, κύριε oh. Υπουργέ, με την Οβάρτη, είστε πολιτικό λαμόγιο. Αυτό ακριβώ. Μα είναι πολιτικά διευκρίνιστο, θα λέγαμε. Mm. Ναι, ναι. βάλω όπου θε. Βάλω το πολιτικό έτσι κι αλλιώ, όπω λέγαμε και παλιά, όλα πολιτικά είναι. Ο Δημήτρης Οικονόμου, συνάδελφος δημοσιογράφος, πα, πα, πα, πα, έχει τον Άδωνη και ο Άκης Παυλόπουλος. Έχουν τον Άδωνη οι... καλεσμένο το πώς πρωί. έτσι που το βρήκανε. <laughs> <laughs> τώρα βρήκα Από το χειρουργείο είχε κατευθείαν και, yeah. και αυτό. Και δείχνει, μάλλον θυμάστε για ποιο λόγο υπάρχει, πώς χαρακτηρίζεται η τέταρτη εξουσία που είναι η δημοσιογραφία. Πώς χαρακτηρίζεται. Δεν είναι αυτή που ελέγχει τις άλλες τρεις εξουσίες Α, στις ναι, ναι, προηγούμενες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και κυρίως την εκτελεστική, την εκτελεστική εξουσία την έχει απέναντι και πάντα την ελέγχεις κάνεις αποκαλύψεις στέκεσαι απέναντι. Ναι εντάξει έχει συμβεί και αυτό. Ναι. Θα ακούσουμε τώρα πως στέκεται απέναντι πως στέκονται απέναντι οι πρωινοί συνάδελφοι. Πάμε στον τομέα σα, κύριε Υπουργέ. Πάμε στον τομέα σα. Είδαμε Ευχαριστώ. θες τα απογευματινά χειρουργεία να λειτουργούν και παρουσία σα. Επικριθήκατε βέβαια γι' αυτό, αλλά είπατε το ζήτησαν οι ίδιοι οι ασθενεί. Και αφού το λέτε, έτσι είναι. Αφού το λέτε, <Κι> λέτε τελείωσε. Ε, ε τελείωσε. το λέει ο Άδωνη, έτσι είναι. Ναι. Έχει λόγο ο να ερευνήσει, Όση... να επαληθεύσει. Είναι δουλειά του αυτή. Άλλο με Όση... ήταν παλιά παραδοσιακά. Τι πάει να Σπάσαμε τα στερεότυπα. Ναι, επιτέλου. Τώρα υπάρχει Επιστεύει. κάτι άλλο. Το λέει ο Υπουργό, ισχύει. Το λέει η ανακοίνωση τη αστυνομία, ισχύει. Φταίει ο Ινδάρε. Πάντω. Το στι... λένε οι αστυνομικοί ότι τα παιδιά δεν ξέρω που συλλάβανε εδώ εκεί και εκεί φταίνε τα Εντώπια, παιδιά. Αυτό δεν εμπιστεύεσαι τώρα. Υπάρχει τώρα. μια εμπιστοσύνη. Δεν είναι καχύποπτη. Είναι καλό αυτό. Καλό, καλό θα ψυχή. έλεγα ότι υπάρχει μια συμπεριληπτικότητα και σε αυτό. Μπράβο. Μια συμπεριληπτικότητα. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή μπορεί, μπορεί να αυτοχαρακτηρίζεται, αυτοπροσδιορίζεται δημοσιογράφο ο οικογόμο. Δηλαδή να το χαλάσουμε. Όχι. Παρέχουμε και τι είναι. Όχι. Η είναι και ω εξή. Δεν θυμάζω τον Υπουργό που λέει ότι είναι και το δέχεται, το συμπεριλαμβάνει ναι ναι ναι και βέβαια, βέβαια. δεν το ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι το σύνολο αυτό το δεχόμαστε, ναι ναι ναι <laughs> Και Μαρκόπουλος... είναι μακριά η ώρα να βγει κάπου στη Βουλή <laughs> να μιλήσει. <laughs> Γιατί ε... ο Μαρκό, εδώ βγαίνει ο Μαρκκόπουλο, που θα βάζουμε τώρα. <laughs> δεν θα μπορούσε ο Μαρκόν. Ο Μαρκώνει βουλευτής... δεν θα βγαίνει να πει σε μια τέτοια επιτροπή το διασκεδάζω και τη γούρη και που είμαστε. Έχει καμία περίπτωση. Κανένα άνθρωπο. Ο Μαρκόπουλος λογικός, με την ελάχιστη εν Δεν θα έλεγε πολύ κάτι τέτοιο. Ο Μακόπουλο λοιπόν σήμερα το πρωί, ο αυτό που ήταν βουλευθή τη Νέα Δημοκρατία βγήκε ήταν πρόοδο στην εκταστική επιτροπή για τα Τέμπλη να φτιάξει. Βγήκε και μίλησε για αυτή την εκταστική. Υπάρχουν μια σειρά από μύθοι γύρω από την Εξεταστική Επιτροπή Υπάρχουν κάποιοι μύθοι που χτίστηκαν Και μάλιστα από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καν την κοινοβουλευτική λειτουργία μάλιστα. Καταρχάς, συγκαλύψαμε Είναι μια από τις εξεταστικέ ή Προανακριτικές Επιτροπές Η οποία έχει καλέσει τους περισσότερου μάρτυρες, κοντά στους 40 Συνεδριάζαμε από το Νοέμβριο Από εκεί και πέρα Σας είπα γιατί δεν κάνετε ένα, δύο, τρεις, πέν Που σα υπέδειξε η τακτική για όσου παρακολουθούν το αυτού του τύπου τι κοινοβουλευτικέ δραστηριότητε. Είναι να καλεί 30 και να σου λέει η Αντιπολίτευση γιατί δεν καλεί 35. Να καλεί 35, και να σου λέει γιατί δεν καλεί 40. Υπάρχει χρονικό περιθώριο, κύριε Μαρκόπουλε. Ή <χω> μπορούσατε να το αφήσετε ανοιχτό. Υπήρχαν κάποια. Σα Υπή... είπε κάποιο να τριώνετε. Όχι προφανώ. Τότε... Τα στοιχεία. Από την άλλη πλευρά όμω, λένε για κάποιου μάρτυρε που εμεί είχαμε ανακριτικό υλικό από τη Λάρισα μάλιστα. λένε για παράδειγμα και τον κύριο Γενιδούνια είχαμε ανακριτικό υλικό mm -hmm. και μάλιστα Η το έχω πει δημόσια σας το έχω πει και ότι δεν, δεν υπήρξε και κάτι το οποίο επέφερε κάποια συγκλονιστική αλλαγή ακόμα και για την επίμαχη σύμβαση 7-17 ο κύριος Γενιδούνια στο υλικό του ανακριτικό έλεγε ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα Με το ίδιο σκεπτικό και το καραμάλι ξέραμε τι θα πει. Γιατί τον καλέσαμε τον καραμάλι. Τι λόγος υπήρχε τώρα; Με το ίδιο σκεπτικό ξέρουμε κι το, το, το αγοραστό δεν θα πει τίποτα. Γιατί τον καλέσαμε τον αγωραστό; Γιατί του καλέσαμε; ε, Γιατί έγινε έτσι; Για فوξέρουμε τι θα πούν όλοι αυτοί. Δεν ξέρουμε καριστιανού τι θα πει; Η αλήθεια είναι ότι Γιατί τον καλέσαμε; Για ξέρουμε τι θα πούν και ξέρουμε τι θα βγάλει το πόρισμα Καλά, της Λεοπολών καρτεσ που ήταν ο Προεδρείο. Που βτάνε οι δύο μηχανοδίκει και ο θμάρχης. Αυτή η τελιά δεν βτάει καν σε μια σκουριασμένη βίδα που δεν βρήσαμε στην καραντίνα. Ναι, και λέει ο Μάρκοπολος Ε, ότι καλέσαμε 30 πάρα πολλούς για τέτοιες επιτροπές και 35 να καλούσαμε θα έλεγε αντιπολίτευση γιατί όχι 40, 40 και όχι 50 Οπότε δεν έχει καλά έβαλε. Θα μπορούσε και δύο. Αφού η αντιπολίτευση έτσι κι αλλιώ θα έρθει θέμα. Ναι. Κάλεσε δύο, ρε παιδί μου. Επίση θα μπορούσε να πει: Καλέσαμε 30. Δηλαδή λε και δεν είχαμε δουλειέ. <laughs> είχαμε <laughs> να μιλήσουμε και με 30. Έ, αυτό... Έπρεπε να διασκεδάσει. Θα μπορούσε να το πει κι αυτό. Έ, έπρεπε να διασκεδάσει. Δεν μπορεί να πα κι αλλού. Να πα πάσαι... στο ρεύμα. Πάσαι... Αποστόλη, ναι, Μπαρμπαγιάννη. Α, ναι. Εδώ που τα λε εσύ με αυτή την ευκολία. Σχετικά. Και... Ναι, και πάντα είσαι τέτοιο. Δεν μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να σκέφτεται. Ο νεοδημοκράτης βουλευτής που συμμετέχει σε αυτή την Επιτροπή πρώτον Όχι. Και δεύτερον, δεύτερον ο Μαρκόπουλος να πω, Ο ίδιος ο Μαρκόπουλος γιατί υπάρχει back round. Έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από μύθου. μύθους Βλέπουμε έναν κανιβαλισμό των συναδέλφων από την πλειοψηφία Λες και εμείς είμαστε, ακούω εκφράσεις, οι δολοφόνοι Αυτό δεν θα το επιτρέψω για συναδέλφους οι οποίοι τους έβλεπα προσωπικά δακρίζαμε. Ρίξε μου μια ασφαλιάρα δυνατή Γιατί έρχεγε Γιατί συγκινήθηκα μάπ. Βλέπαμε το υλικό και δακρίζαμε. Mm -hmm. Δεν σας το έχω πει Γιατί δεν είμαι πολύ της συγκίνησης mm -hmm. Γιατί δεν είμαι πολύ της συγκίνησης mm -hmm. Εγώ είμαι γιο σιδηροδρομικού Μπράβο Ποτέ δεν το επικαλέστηκα τέσσερις μήνες στη διαδικασία Κατάλαβε τι πέρναγε. Μπορεί να το καταλάβει. Δεν αλλάζουν τώρα όλα. Ε, τώρα εντάξει, είναι άλλο. τώρα δεν αλλάζουν. Α το γιο του ταχυδρόμου <laughs> που ήταν αυτό για το πατοπέδι. Μετά, εντάξει και αυτό. Οπότε τώρα... ένα γιο του δεν, δεν θα αλλάζει. Μην... Όχι, αυτό Το Στάξεις. λέει όλα στο μάνιο. αν είσαι γιο του δεν κάνει ποτέ έχει, κάτι. Δεν έχει λαμόγια. Εδώ λοιπόν τώρα που δεν τη συγκίνησε ο Μαρκόπουλος και το κράτησε να μα το πει στο τέλο. Αλλά Ήταν γιο σιδηροδρομικού. Αυτό τι ακριβώ σημαίνει. Ότι δεν μπορεί να μαγειρέψει. Ε, να μεθοδεύσει πορίσματα. Ναι, γιατί είναι εμπλεκόμενο με έναν τρόπο συναισθηματικό. Να συγκαλύψει δεν, μπορείς... δεν θα μπορούσε. Και ω γιο σιδεροδρομικού για το μπάζωμα που έγινε εκεί δεν συγκινήθηκε. Δεν κάνετε τότε τέτοια. Τι δεν κάνανε τότε. Μπαζώματα. Δεν έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα μπαζώματα. Είναι πρώτη, φορά... πρώτη φορά που σε τέτοια τραγωδία γίνεται μπάζωμα. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Πρώτη φορά που τολμάνε σε τρει μέρε να πάνε να στείλουν εκεί και να μπαζώνουν και να λένε τι ασυναρτησίε και τι απαταιωνιέ που λένε εκ των υστέρων. Καλά. Και πρώτη φορά συγκαλύπτουν τέτοιο έγκλημα ομόφωνα μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση και οι βουλευτέ που από κάτω δακρίζανε όταν του είδαμε πώ συμπεριφερόντουσαν. Και πώς στο ρωτούσαν. Το υπουργικό που σκύβανε και βάζαν τα αριστερά στο και... θέατρο. Το και... κόκκινοι, Και υπήρχε φωτογραφία τάχρο, του κάθε μοιάζει. υπουργού και γκρό και από το βάλτερο. Και... και από το και... πλάι και από πάνω και από Αυτό δεν σε 50 χιλιάρικα όπω του κασελάκια τα βίντεο, μην φανταστεί. Ένα <laughs> <laughs> <laughs> κλικ το έτσι, σιγά, Ούτε σκηνογράφησε ούτε τίποτα Λοιπόν, έχουν λυθεί τα θέματα. Ευτυχώ όμω έχουμε σιδηρόδρομο. Γιατί είμαστε στο Ελλάδα 2.0, δεν είμαστε. Ακόμα ήμαστο Δεν έβαλαν Τα ακούσα από ρεπορτάζ του αντένα πώ ακριβώ λειτουργούν τα τρένα. Η επιβατική αμαξοστοιχεία 36 η οποία εκτέλει το δρομολόγιο ΣΕΡΕ στη θεσσαλονίκη μόλις έχει φτάσει στη Δοϊράνη. Ο οδηγός του τρένου σταματά. Ο φύλακας που επιβαίνει μαζί του κατεβαίνει, σταματά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το τρένο περνά. Σταμάτα ξανά και ο φύλακας ανεβαίνει για να συνεχίσει το ταξίδι του. Όπως φαίνεται και στην αυτοψία του αντένα, το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δεν ήταν με μεμονωμένο περιστατικό. Κατεβαίνει με το στόπ, αυτό γίνεται κάθε μέρα, κάθε φορά που μάλλον που έρχεται τρένο. Κατάλαβες τι γίνεται. Πηγαίνει το τρένο, διασταυρώνεται με μία ασφάλτινο δρόμο. Και επειδή είναι και τα σύνορα πιο πάνω περνάει και την ταλίκης φορτηγά Σταματάει το τρένο, έχει stop το τρένο Σταματάει το τρένο ολόκληρο Εντάξει, okay. Κατεβαίνει ο ένας εκ των δύο που είναι μέσα Με τα χέρια Σταματάει τα φορτηγά Ωραία. Συνεχίζει το τρένο, περνάει όλο το τρένο που μετα... Σταματάει πιο κάτω το τρένο Μπαίνει yeah. αυτός που είχε σταματήσει Είχε κατέβει και, και φεύγουν Εντάξει Είναι... Συνόν δεν έχει τύχει να περνάς έξω από κανένα συνεργείο που σταματάει ένας στα... <laughs> τα αυτοκίνητα για να βγει τα μάξη με όπισθεν Τηλεδιοίκηση ε, είναι όλο <laughs> αυτό Τηλεδιοίκηση είναι και αυτό <laughs> Αυτά γίνονται Στι αίρε πάνω. Τάξη. Σε δύο-τρία σημεία. στις αίρε, στις άκουσα. Στι αίρε, έτσι στις πρέπει. Πριν από τις έρες. Α, είναι, ναι, ναι, ναι. Ποιοι Είχαν διοριστεί μια από τι αίρε πάνω. Μια χαρά. Μπράβο. Και αυτοί που είναι εκεί και σταματάνε, σε ρε. Έχουν ψηφίσει σίγουρα καραμαλή ε, καλά, Όλοι πιστεύει. αυτοί που βλέπουν ένα τρένο να σταματάει το τρένο, έχει το φορτηγό, ναι, το και κάνει νόημα να περάσουμε. προσέχουμε για να έχουμε. να γίνει τώρα Άσε που λέει Θα βάλω και πορτοκαλί γυλαίκο. Ναι, ναι, Θα φορτώνει. Αντί και δεν με δει ο άλλο. Και δεν με δει, θα βάλω γυλαίκο και θα κρατήσω στο χέρι. Στο Μην μη κοιτάει την παλάμη, α πούμε, κάτι. Να μπει και κανένα μέσα σε αυτό. Γιατί κάτι τα βλέπουμε σε κάτι χώρε, στο Νεπάλ. Αντί του τουρίστας θα νομίζει που είναι το εισιτήριο θεάματος Δεν γίνεται αυτό είναι η σταλέησο Κάτι έχουν εδώ ένα έργο Ναι και δεν πλήρωσα γιατί μόνο εισιτήριο στην Αθήνα Ναι αυτό ο κομπέρο εδώ πέρα Τι θα κάνει δεν μπορεί Δεν μπορεί να κάνει αυτό Να σταματάει τον τρένο στη διασταύρωση Έχει ρόλο Ο ένα σταματάει όλοι σταματάει τον φορτηγό εντάξει αν είχε και ένα τρίτο θα σταματάει και του πεζού. Και συνεχίζει το ρε Σύμφωνα με τον ΩΣΕ, τα συστήματα ασφαλεία που χρησιμοποιούνται στι συγκεκριμένε διαβάσει είναι μέχρι και 30 ετών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ανταλλακτικά για την επισκευή του σε περίπτωση βλάβη. Μάλιστα, από τον οργανισμό υποστηρίζουν πω δεν υπάρχουν στο εμπόριο πλακέτε τη εποχή. Σύμφωνα με του ειδικού, για να δοθεί λύση απαιτούνται 6,5 εκατομμύρια ευρώ για 90 αυτόματα συστήματα, τα οποία, ακόμη και να εξασφαλιστούν σήμερα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2,5 χρόνια για να λειτουργήσουν. Δεν yeah, oh, yeah, yeah. χρειάζεται να λειτουργήσω. Σταματάει ο άνθρωπο τώρα. Βάλε μια πλακέτα εκεί. Τίποτα. Πρέπει να βάλει μια πλακέτα από αυτέ τι ίδιε. Βάλε μια. Yeah, Όλα αυτά χρόνια τώρα αυτά. Εδώ η iPhone έκανε ίδιο φορτιστή. Δεν yeah. μπορείτε να βρείτε μια πλακέτα ίδια να βάλτε. <στομαντικά> Όλε οι εταιρείε, όχι. Επίση, βάλ... οι άλλε εταιρείε είχαν τον ίδιο φορτιστή τόσα χρόνια. Α, ah, ναι. Yeah. Yeah. Επίση, βάλ τον από κάτω να ξαπλώσει, να το αλλάξει αμένε. Δύο βίδε, <laughs> τι είναι τώρα. Εδώ σταματάει το φορτηγό. Ρίξτε μια λινάτσα κάτω να ανασυρθεί. Να το βγει λίγο, λίγο τι είναι τώρα. Τώρα Κάμπι έχει. Έλαιο. Μια χαρά Κάθονται, λέει Κάθονται κοιτάνε το το κάρβουνο Ένας φίλος ακροατής από την Λιουπολή μου λέει Πιστεύω θα γίνει αυτό που λέτε Θα πάει στον Ευαγγελάτο άδονη, Που φτιάχνει αυτά τα γραφικά <Ρε> ο Ευαγγελάτο Και θα μπάνε μέσα στο χειρουργείο και οι δύο Και θα κάνουν επέμβαση. Καλέφνο πάει κανονικά επαγγελματράτο. Και ο Βασιλάτο μπαίνει. Καλά ο Ευαγγελάκο έχει μπει και δεν έχει μπει. Πήγε στα όσκοντα έχει μπει τη τόπο ζωλοφωνία, έχει μπει επί. Στο κασελάκι του κενό. Το κασελάκι δεν έλεγε να βγει και στην Ουκρανία. Σύγκο τον πόδια να περάσει στουκαρήστα τουλάχιστον. Έλιο. Στον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν μέσα στα άρματα μάλιστα. Ο βαθάφο που είχε βυθιστεί τότε με του πλούσιου ήταν μέσα στο βαθύφο. Σώθηκε. Και τι μόνο. Ο μόνο πλούσιο. Ο μόνο που σώζεται από Οπότε θα δούμε και εγχείρηση κανονικά ε, ε, εικονική είμαι σίγουρος. Ναι, ναι και λεπτομέρειες θα μπορούσε γιατί να μαθαίνει και ο κόσμος. παλιά πως βλέπαμε το, η σειρά που λέει το σώμα μου. Και την εντατική. Ναι και πιο, σειρά, πιο μετά και την εντατική. Ναι, δε... Το Dr. House. Και όλα το αυτά. Το κύριο σπίτι πως το λένε. Θα πάμε να βάλουμε διαφημίσεις. Θανασόπουλου που είσαι σήμερα στον ήχο και εδώ είμαστε σε λίγο. Εδώ, η Ελληνοφρένε τη Πέμπτη, όπω είπε και ο Πρωθυπουργό. Όπω καταλάβατε. Εντάξει, παράσταση χθε, καλά τα καλά, πήγαμε. Καλά, πάρα πολύ καλά. Ναι. Πολύ ωραία, ήταν πολύ ζεστό κοινό χθε. Ήταν πιο ζεστό από τη Πρεμιέρα. Ναι, πάντα. πάντα Οι Πρεμιέρε είναι πάντα λίγο ναι, πιο ψυχρέ. Τώρα παίζουμε την παραπάνω εβδομάδα. Στι 25 έχουμε Α, δεν, που δεν παίζουμε την Τετάρτη, έχουμε ρεπό. Κουραστήκαμε. Δύο παραστάσει και μετά ρεπό. Έχουμε ρεπό, παίζουμε δε, την παραπάνω και μετά πάμε Κρήτη, Χανιά και Εράκλειο. <Μάλιστα> <ΣΔελαιά> πολύ ωραία. Ετοιμαστείτε Θα πάτε και πέσχαιρι, Κρήτη και Χανιά και Ηράκλειο. Θα πάμε Λέσβο και με τη Λίνη. Μπράβο, Και, και μετά, μετά Κρήτη Χανιά και Ηράκλειο. Δεν δε. πάτε Λέθυνο, και Ρέθυμνο και Αγιονικόλο, αν είναι κοντά. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει μπορεί κάτι. Να σας να έχω πάτε. Ακούσει. Εκεί, μπορεί να σα βγει η απάντηση. Πάντω παίζουμε 27 στο Σταυρό του Νότου στην Αθήνα την Τετάρτη. Ναι. 28 παίζουμε χανιά. Πόπο φότο. Και 29 εργασία. <laughs> Ηράκλειο. <laughs> θα τα πούμε ακόμα τρει φορέ. Εντάξει, εδομάδες. θα λέω από τώρα να ετοιμάσουμε. Μεσολαβούν δύο αργίε. Ο νου μα όλων είναι στην καθαρά Δευτέρα και στην 25 α, Μαρτίου. Τι μα λε τώρα εσύ για μετά. Λάξει, η extension. ζωή μα ορίζεται από αργίε. Φτιάχνουμε το μικρόφωνο κανονικά. Ε, για, με την ε, Μαρίνα Σάτι ασχολήθηκες καθόλου με το τραγούδι. <laughs> Που θα στείλουμε στην Eurovision. Βεβαίω. Έκανα τη διασκευή μου, την πρόταση τη δική μου για την Eurovision. Ah. Την είπα χθε oh. στην παράσταση. Θα τον ανεβάσουμε ίσω και σε βίντεο. Τραγουδά σαν τη Μαρίνα Σάτι στην αρχή που το έλεγε. Πόσο έτσι, ψηλά, να πως... δηλαδή δεν είμαι και ευγνώμων. προσπάθησα να κόψω αυτό κάτι. Το... Δεν μου πάει τόσο ψηλά. Εγώ... Δηλαδή μόνο ο άνθρωπο θα μπορούσε να το βγάλει τόσο ψηλά. Μόλι γουτ αυτό το στυλ που ξεκινάει η Σάτι και λέει. Ναι, πάλεψα. Πάλεψα. Όσο ναι. γίνεται τώρα με τι Δεν τα κατάφερε όμω. Δεν είναι το ίδιο. Τώρα εγώ είμαι και βαρύτονο. η Σάτι είναι. ψηλά. Για να ακούσουμε. Πόνος μη μας έρθει μακάρι Πέφτω και κοιλιέμαι σαν ζάρι Κάνω πως ξεχνώ το όνομά σου Θεός τα Κυριάκο μας Άρε Μητσοτάκη Μανάρι Όλοι σε λένε καβλιάρι Και με τον αδονή τον σαλιάρι Θα τους σκίσουμε στην Γιουροβίζιον Για σένα κελαϊδούνε υγλάρι Και γκαρίζει ένα μουλάρι Και το καθεδάκι ταγάρι Κοταγάρη! Στείλε μου ένα φυλάκι! Hey, μπαίνω, έτσι ξεκινάει. Α, ναι, εντάξει. Το, έτσι, τραγούδι. το, τραγούδι. Έτσι, το πήγα κι εγώ περίπου. <laughs> Είμαι σίγουρο. Ροί, χωρίς παλιό κουβέντε που βάλατε. Mm. Ναι, έτσι. το ah, ναι, ναι. Τι... Καλά, μα είναι καθολικό και είναι τη Eurovision. Ναι, είναι... Μα αυτό θα πάμε. Do, μα αυτό θα πάμε στην. Και πάει και καλά, λέει. Ανεβαίνει. Να ανέβηκε να μην αυτοποιήσει. Να έχουνευθεί σε Μπορεί να έρθει να και αυτό του χρόνου, να πάρουν δηλαδή φέτο να κάνουν του χρόνου και τη Eurovision. Αυτό μα έλειπε. Γιατί μα έλειπε, μια χαρά. Δεν ταιριάζει με την Ελλάδα. Ο, ο, όχι, Ται το, ταιριάζει. Τον Bollywood γενικώ ή η Eurovision. όλα όχι. Δεν είναι μόνο Bollywood εδώ, είναι Bollywood, λίγο Bregovitz, λίγο ethnic, λίγο αφρικανικό, ό,τι θέλει. Εντάξει, ναι. είναι το σύγχρονο μια Ράψοδη, όπω λένε και οι ειδικοί. Ποιο το είπε. Ποιο είναι ο ειδικό. Φαντάσου. Ποιο το είπε αυτό πραγματικά. Κάπου διάβασα από βλακίε το διαβάζει διάφορα. Λοιπόν, οπότε ακούσαμε και την εκδοχή αυτή με τη Μαρίνα Σάτη. Ναι, Το ακούμε από κάτω. Ο Γιώργο Λιάγκας ενθουσιάζεται και έχει άποψη τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Λογικό δεν είναι Εντάξει, δικαιούται. Δικαιούται να έχει και αυτό άποψη. Όχι, δικαιούται. Αυτό πρέπει να έχει. Δεν δεν έχει πόσο είναι... ο Λιάγκα, ποιο τα έχει τώρα. Εγγνωμένως, σε παρακαλώ. Καλώ, παρακαλώ όχι, δεν άποψη για όλα τα θέματα αυτό που λέμε. Έχει άποψη για ανθρώπου, για συμπεριφορέ. Μπορεί να δει και κάτω από τι γραμμέ και πίσω από τι γραμμέ που λέμε. Ε, κάνανε ένα ρεπορτάζ εκεί η εκπομπή του με τον Παύλο, τον βασιλιά μας. Α, το με μπολ. τον Παύλο, ναι. Νε Κρέτσια. Ναι, τον βρήκανε σε έξω το σπίτι του mm. και θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς διέκρινε ο δημοσιογράφος Γιώργος Λιάγκας. Ωραία. Μιλάμε λοιπόν τώρα για τον Παύλο. Ο Πάμπλο είναι ο γιο του Θεό. Σωστά, το συναντήσαμε χθε αργά το μεσημέρι. Εγενικό, χαλαρό, χαμογελαστό, όπω είναι πάντα και προσωτό. Ερχόμενο από την καθημερινή του Βόλτα όπου κάνει στο κέντρο. γύρναγε στο σπίτι του εκείνη τη στιγμή, το πιάσαμε στην ουσία λίγο εξαπίνει, αλλά όπω είπα και πριν ήταν Κάθε πάρα πολύ μεγάλο. Κυρίω, γενικώ και έβαλε και πολύ, όμως, και πολύ, και πολύ, έβγαλε... πολύ Εμένα τι μου κάνει εντύπωση. Έβαλε τα γλυαγιά. Παιδιά, η στάρδε βγάζω τα γυαλιά. γυαλιά. Αυτό τώρα που δεν μα βλέπει οικονομικά, δηλαδή μα βλέπει στα μυρμίδια. Ούτε μυρμή για τα μυρμή είναι και μεγάλα, αλλά είναι τερμήσει έβγαλε τα γυαλιά του αυτική είναι παιδιά ευγένεια. η αστική ευγένεια από όλοι αυτοί οι βασιλείς, οι γαλοζέβα την έκανε, την έκανε κατάλαβες, ε, το... έβγαλε τα γυαλιά ο Παύλος δεν τους μιλήσαμε αυτό είναι η γυαλιά. είδηση τώρα, δεν είναι Νομίζω αυτό Έτσι, είναι ήδη στι μέρε. Τα σημαντικά, να τα λέμε τώρα. Με αυτό μα το... με το παγώνι τώρα και λέμε εμεί τώρα για τον Άδωνο και τα τα χειρουργία. Πε τα σημαντικά. Για τον ασθενή που λέμε τα Λέμε τα γύρω-γύρω και για τον ελέφαντα στο δωμάτιο δεν μιλάει κανεί. Να είδης, Άρα. Το βάλουμε και εμείς ε, Έβγαλε και... τα γυαλιά αυτό δεν μα βλέπει. Και 43. Ο, Παύλος, ο Το κάστινγκ είναι όπως πρέπει Ένα Ένας να, να διατυπώσει μισή, έτσι, διαφωνία κάπως, για ε, το ε, άλλο θύ. Τώρα αυτοί είναι Ισαέα να πάνε να δουλέψουμε. Κανονικά, μια χαρά. Είναι ο φίλος σήμερα το πρωί, μιλάει η συνέντευξη, ο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τότε, υπουργός. Παιδεία, συνεχώς, Μιλάει για εκείνη μ. την κυβέρνηση mm. και λέει για τον παπάκι, για τον μπολάκι. Τώρα, μια και για τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, ο Παπά και ο Πολάκης ήταν στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ με, με τον κύριο Τσίπρα. Κακέ ψυχέ του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε? Κακέ ψυχέ του παλου, παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι θα του χαρακτηρίζατε, Βεβαίω. Βεβαίω. Και απεδείχθη αυτό. Δηλαδή, η πολιτική αυτή του κύριου Πολάκη για τα θέματα τη υγεία, το ζήσαμε. Αντιεμβολιστικά κλπ. Του κύριο Παπά, όλα τα άλλα να μην τα επαναλάβω, ήταν πολιτικέ που στιγμάτισαν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και μα οδηγήσαν στο 18% με ευθύνη του Αλέξ Τσίπρα, Και τότε όμω που ήσασταν μέσα δεν τα λέγατε. Κάνετε λάθο. Τα λέγαμε και δημόσια και στα όργανα. Δεν θυμάμαι εγώ το φίλινο. Όποτε βγαίνει ναι, ναι, να λέει όλοι. Κακή ψυχή, νο, ο παπά και ο Πολάκη. Όπου τον έβγα. Σκατόψει και το φόνο στου διαδρόμου. Το ξέραμε όλοι. Σε όλα τα παράθυρα ε, έχουμε 15.000 συγχειρητικά να βρίζει ο φίλι τότε. Και τον τζίπρα που τα λεφτά. δεν ήταν τυπικό Έχει δίκιο εδώ. Πού βρίσκεται το φίλι σήμερα. Αριστερά δεν έχω καταλάβει. Ανέντατο αριστερό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Α, γιατί δεν και αυτό θυμάμαι το αριστερός του καλού μνημονίου. Ναι, το τίποτα... που άφησε πίσω, ναι, ναι, όχι ναι. το άλλο που δεν άφησε τίποτα. Α, τα σκάτα, ναι. Αυτά τα αυτά αυτά λέει ο φίλης, λοιπόν Τώρα ότι τα έλεγε, ότι ήταν η κακή ψυχή, ο Παπα και ο ναι, ε, Και εμεί όλοι δεν είχαμε ακούσει ποτέ τίποτα. Τότε ήταν όλοι μαζί. Όταν τολμούσε να πει κάτι, μια ομοβροντία από τρόλ και από πολιτικού που και χαρακτήρων κάθε μέρα πάνω από Από τι υπόγειε εκεί και τώρα βγαίνει ο Φίλη και λέει ότι τα έλεγε από τότε ότι είναι κακή ψήφο. Γνωστό, γνωστό. Ναι, ναι. Κορυδεύουν και του εαυτού του. Τα πλήρωσαν όλοι μαζί όλα αυτά και τώρα προσπαθούν. Έχουν πάρει και τη θέση που πρέπει πλέον στην κοινωνία. ναι, και στην ιστορία. Και στα μάτια του κόσμου. Και ναι. στην ιστορία. ιστορία. Βγήκαν κάτι, έβγαλε μια ανακοίνωση ο και έχει προχτές και έχει κάτι πολύ, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ε, τέσσερα χρόνια που έχουμε πολέμου παντού στον κόσμο. Έχουν σκοτωθεί 12.136 παιδιά. Mm. Έξι μήνες που έχουμε... 12.000 παιδιά, 12.000. Oh no. 12 σε μήνες, όλο τον κόσμο. Τόσες είναι στις oh, Περίμενε, θα σου yeah. πω ακριβές, το ακριβές νούμερο. 12.136 παιδιά σε όλους τους πολέμους, 4 χρόνια. Mm. Στη Γάζα έξι μήνες, 12.300 παιδιά. Πόσο ήταν όλα 12.600. Γιατί μίλησε πάνω εκεί. 12.136 σε όλου του πολέμου για 4 χρόνια. 12.000. 12, 12, Στη Γάζα μόνο 6 μήνε. 12.300. Περισσότερα. Δηλαδή γάζα, αυτό που έχει μπροστά είναι πριν από τη Γάζα μετρημένο. Ναι, ναι, ναι, ναι ή ναι. σε άλλε περιοχέ. Ναι, σε αλλά πριν περιοχές. προκύψουν τα 12.000. Άρα 24.000 Ναι, αλλά λέμε τώρα. Όχι, αλλά κάν... αν να λέμε να διαβάζουμε σωστά μια είδηση. Όχι, και να μα μπερδεύει για να <laughs> καταλάβουμε. Γιατί άμα μας λες 12-104 χρόνια και τώρα στα 4 χρόνια μας και 12-300 έχω 200 μείων. Εσύ μάλλον. Ε, εκεί κόλλησε. Ε, εκεί κόλλησε δεν συννόμαστε. Το θέμα είναι ότι σε 6 μήνες οι Ισραηλινοί έχουν σκοτώσει... Καταφέραν όταν το έγινε σε 4 χρόνια σε όλο τον κόσμο. Και περισσότερο. Στους Ο αριθμός είναι συγκλονιστικός. Και κανείς, ε, ε, αν παίζει ο ΣΥΡΙΣΗ, παίζει στα τελειώματα εκπομπών, αφιερωμάτων που δεν παίζει και είναι 12.400 παιδιά μόνο δεν λέω για του ενήλικες που είναι περίπου 30.000 όλο αυτό, έχουν σκοτώσει και σκοτώνουν καθημερινά. Μόνο στη Γάζα πάλι λένε, Μόνο στη, μόνο Όχι, μόνο στη μόνο. Γάζα, μόνο στη Γάζα που πάρουν τα 4 χρόνια αλλού, τι έγινε. μόνο στη Γάζα είναι με τους ενήλικες με στη, γάζα, ναι, στη, γάζα, στη Γάζα όλα αυτά ναι, γίνονται, πάνω πάνω είναι μια γενοκτονία σούπερ εξελιγμένη Και σούπερ γενοκτονία. Δεν τα είπαν τίποτα. Αυτά. Όχι, τι να πω. Δεν τα είπαν στο Λιάγκα, εκεί πιάνουν τα θέματα Επίση, ένα άλλο ωραίο που γίνεται είναι πέρασε χθε από τη Βουλή ότι θα μπορούν οι Έλληνε στρατεύσιμοι να υπηρετήσουν στον Αμερικανικό στρατό, στις Αμερικανικές δυνάμεις όπου και αυτέ βρίσκονται στον πλανήτη. Οι οπλίτες τώρα λέμε ή οι επαγγελματίες. Ε, Νομίζω επαγγελματίες <laughs> Δεν φαντάζομαι <laughs> το, <μην> <laughs> το Να σου ήρθει το χαρτί Το, το κασελάκι ξαφνικά τώρα πάει φαντάρος <laughs> Τώρα που γίνουν αυτά και μας πάει σε αμερικανικές δυνάμεις που, να σούρθει... που είναι κόντρα σε αυτό δεν έχει <laughs> <μηλιά>. <laughs> Να σου έρθει το χαρτί να παρουσιαστεί στο Κίεβο α πούμε Γιατί γι' αυτό γίνεται Στην αυτό. Οκλαχώμα Στην Οκλαχώμα δεν θα πάω Όχι να παρουσιαστώ και άμα μετά Θα στα μέτωπα του πολέμου Εκπαίδευση αυτό γίνεται. θα κάνω στην Οκλαχώμα Αυτό γίνεται Δεν έχεις ακούσει Έχω ακούσει έχω Πάνε στην Τρίπολη για τα ναι, ναι. Έχω ακου... Το έχω ακούσει αυτό Αυτό γίνεται για να μπορούν να πηγαίνουν Όπου έχει μέτωπο και χρειάζονται ανατοικές δυνάμει Να μπορούν να πηγαίνουν και Ελληνόπουλα Ε, τώρα τι θα σκοτώνονται, Μόνο τα ξένα τα παιδιά θα σκοτώνονται. Πώ δεν συμμετέχουμε στο ΝΑΤΟ. Πώ δεν συμμετέχουμε. Ωραία, δεν θα έχουμε εμεί να φύγουμε. Η είπα ότι είναι δεν πρέπει να, να του δώσουμε. Η φρεγάτα Ήδρα χτε έβαλε κατά αντρών. Με κανονικά πειρά. πόλεμος Α, Αν έβαζε κατά γυναικών όμω. Αν έβαλε κατά γυναικών θα λέγανε κατά γυναικών. Τώρα κατά αντρών. Γεια. <laughs> τίποτα δεν θέλετε πια. <laughs> τίποτα δεν <laughs> θέλετε. <laughs> τίποτα <laughs> θέλετε. <laughs> <laughs> Πέμπτη προχωρημένο. Ντρών, <laughs> όχι αντρών. Αντρών. Είπα κατά ντρών. Αντρών άκουσα. Όχι κατά ντρών. Τι να, ελληνική γλώσσα. Ιθοποιήσει ή αντρών. Αυτό άκουσα. Λέγαμε εντάξει, οκ, τι να κάνουμε τώρα. It happens. Όχι. Προ το παρόν είμαστε στα μηχανήματα. Προ το παρόν είμαστε. Ρίχνουμε πυράβλου, κανονικά. Τα πληρώνουμε αυτά. Αυτό το πληρώνουμε. Όχι, να έχουμε να λύγουν μετά η πυράβλου. Όχι, θα έχουμε γιατρού στον Ευαγγελισμό. Τι να τον κάνει τον Ευαγγελισμό. Αφού πληρώνει ο άνθρωπο μόνο του και είναι και χαρούμενο που πληρώνει. Καταρχά ρίξαμε τα ντρών κτλ. Νιώθουμε φυσικά υπερήφανοι. Τα Ωρα, μια υπερηφάνεια. Δεν ένιωσε κάποια στιγμή ένα κήρυγμα που δεν είχε αυτή τη κάτι. Ήταν, αυτό λέω, είναι. Λε να είναι, από την Να είναι ένα στον Ευαγγελισμό. Και σίγα τι κάνεις και τώρα. Και να σου πω μια ένες είναι στο κάτω-κάτω, έτσι. Ναι. την κάνει και η υποδόρη μπορεί να την κάνει και μόνο του. Βρείτε λίγο έναν τρόπο να γίνονται εύκολα τα πράγματα. Γιατί έχουμε και υποχρεώσει σε χώρα. Δεν έχει μα Έτσι κάνουμε και όλους γιατρού. Ναι σωστό. έχεις <laughs> δίκιο σε αυτό Στο Τσίπρα θα πάμε από μνηχητικό Θανάση ε, Θα ακούσουμε Αλέξη Τσίπρα Θα καταλάβετε γιατί Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την πολιτική Ήταν κάτι αυτό που πάντα σε για από μικρό το Να κάνεις τον κόσμο λίγο καλύτερο α πούμε Με τα δικά σου δεδομένα Ναι καταρχάς Η έννοια πολιτική ε, όταν εγώ ασχολήθηκα με τα κοινά δεν είχε να κάνει με αυτό το πράγμα με τη, το να είσαι υποψήφιος πρωθυπουργός ούτε καν μέρα, υποψήφιος δουλευτής Η έννοια πολιτική όταν εγώ ασχολήθηκα ήταν ε, αυτό το όνειρο, το όραμα να αλλάξουμε τον κόσμο μαζί να αγωνιστούμε να αλλάξουμε τον κόσμο αυτό ήταν το, το θέμα όμως που μικρό παιδί Εντάξει, Μιλάμε παιδί του γυμνασίου και διάβαζα Λένιν και Μάρξ ας πούμε, εκείνη την περίοδο Και γιατί ακούσαμε αυτό, να θυμηθούμε ότι είναι ένα μαρξιστή φάνηκε αυτό. αυτό. αυτό. Δεύτερον, σαν σήμερα πέθανε ο Μάρξ, γι' αυτό έχουμε ένα μήνυα φιρωματάκι. <laughs> Και διαλέξαμε... Από τον θα το πάμε, <laughs> ανάποδα, εντάξει. Ε, από πού θα το πα. Όταν σου λέω ποιος είναι ο πιο μαρξιστής στην Ελλάδα, τι σου έρχεται. Ψίπρος, δεν σου έρχεται. Που έφερε το καλό μνημόνιο. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Θα πω, εγώ του είπα. Η δεν έλεγε κάτι. Όχι, έλεγε Λένιν η Ο αδερφός όμω τη δώρα. Τον Τζουμάκα. Να τον Τζουμάκα, που θα έλεγα. Τζουμάκα τώρα, είναι προβλέψιμο. Ο αδερφός τη Ντόρα. Επίση έχει σπουδάσει, όχι διαβάζει από τον Άλτο Σκιτζή. Έχει σπουδάσει, Μάρξ. Την βιβλία που να φορούν την αριστερά διαβάζει συχνά, έχει διαβάσει κάποια. Για το μου λίγο πιο. Το κεφάλι. του. Και ξέρω, το, το κεφάλαιο ήταν υποχρεωτικό. Όπω και ο Μάρξ ήταν ε, υποχρεωτικό ανάγνωσμα εκείνη την εποχή στο, στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή καμία... το, το κεφάλαιο όταν πει το, το, το, το έχει διαβάσει όλο. Το κεφάλαιο το έχω διαβάσει όλο βέβαια. Ωπα! Το έχει διαβάσει όλο το κεφάλαιο. Το πρώτο? Το το πρώτο? Ε, δεν είπε. Είπε, δεν το, είπε. το κεφάλαιο. Όλο, μάλλον όλο το πρώτο. Ε, όλο το πρώτο κεφάλαιο. Ναι. Μα του είχαν εκεί στο Χάρβαρτ και του λέει Αν δεν διαβάσει, Μάρξ δεν πα. με τη βίτσα του είχαν από πίσω. Και πήρε κάτι από το Μάρξ, φαίνεται στην εφαρμοσμένη πολιτική του. Το βιβλίο πήρε. Αυτό. Τι άλλο. το βιβλίο. Αυτό. Ε, που το τούμινε από το σχολία Αν δεν αρέσει αυτός ως μαρξιστής. Έχουμε και άλλον. Ε, βέβαια. Ε, αρέσει που έχουμε επιλογές. Λοιπόν, μετά από τέσσερα χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών, μετά από την εφαρμογή ενός ακόμη μνημονίου, είστε μαρξιστής ακόμα, παραμένετε. Ε, είμαι περίπου το ίδιο που ήμουνα. Ε, είμαι περίπου το ίδιο που ήμουνα Εγώ θα έλεγα πιο πολύ μαρξιστή. Του ακαλότου. Πώ το μέτρισε και σου λέει Για να σκεφτώ. Ήμουν τόσο, τώρα με τόσο. <στοί> ναι, με, για και το περίπου. Δεν υπάρχει μαρξιστόμετρο, δεν μπορεί να καταλάβει. Α, δεν είχε υπόψη. Ναι, ναι, του έχει. Α, και βγαίνει τα αριστερόμετρο. αριστερόμετρο όχι, όχι, όχι. μαρξιστόμετρο. Ναι. ναι. Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε το αφιέρωμα. Εγώ δηλώνω αριστερό. Μπράβο! Αλλά το Μέρα, όπω και το Δίεμ, δεν είναι ένα αριστερό κόμμα. Έχουμε και νεοφιλελεύθερου μέσα στο κόμμα μας, ξέρετε. Εγώ είμαι ο αριστερό μαξιστή από τα γενοφάσκια μου. Έτσι γεννήθηκα, έτσι θα πεθάνω. Αυτά με του μαξιστέ. Μην πεθάνει για να έχουμε πόρου. Ο βγήκε και δεν είναι μαρξιστής. Όχι, Οξοχοήτης. δεν έχει βγει μαξιστή. Okay. Λοιπόν, κλείνουμε. Ε, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιουσταύρο Ξαρχάκο το 1939. Να είναι καλά πάντα, έχει γράψει μουσικάρε. Θα σα διαβάσω ένα μήνυμα που μου είχε έρθει. Εγώ την ξέρω τη δυσάρεστη αυτή η είδηση. Μου λένε εδώ ακροατέ. Είμαι στη δυσάρεστη θέση να σα πω ότι προχθές έβγαιγε από τη ζωή ο αγαπημένο θείο Ανδρέα Καστραντά που είχε τη Συρτέξ στην Ηλιούπολη. Συρτέξ ένα μαγαζί, το ξέρουμε όλοι. Ξέρω ότι ήσασταν φίλοι και γνωριζόσασταν και από το κόμμα. Σα ακούγε κάθε μέρα στη δουλειά και συζητούσαμε αυτά που λέγατε. Θα σα παρακολούσα να κάνετε μια αφιέρωση σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που μα άφησε νόρι. Έχει έρθει πολλέ φορέ στην παράστασή σου, έχει έρθει. Σχεδόν Α. σε κάθε παράσταση ερχόταν, ε, ενώ σε κάθε ενότητα παραστάσεων ναι, ναι. και μαζί πέρυσι στο κύτταρο κάτω, ήταν ένας πραγματικά υπέροχο άνθρωπος ένας ευγενέστατο άνθρωπος, πολύ γλυκός, από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που έχουμε δει ε, χαμογελαστός με άποψη, έμπαινε στο μαγαζί που είχε πόμολα και τέτοια και ακούγε και κλασική μουσική, Α, δηλαδή ωραία. και τέτοια ναι. θέλω να πω Ψαχωμένος και Ελληνοφρένεια βέβαια, Αμπογιόπουλος το βράδυ. Οπότε ε, έχω επικοινωνήσει και με το γιο του Το τραγούδι το τελευταίο που είναι του Ξαρχάκου Αλλά σε άλλη εκδοχή, σε μια γαλλική εκδοχή Το αφιερώνουμε λοιπόν, φαντάζομαι θα του άρεσε Στο φίλο Ανα... αυτό ακροατή Αν άκουγε Τα υπόλοιπα εμεί αύριο γεια σας γεια